Four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, eleven o'clock, twelve. Από, τα από την Εύθερη Θόδη. Να, η Θόδη είναι. Ε, κατέβα κάτω γιατί χόρευεσαι εδώ πάνω. Ξανά, τι να κάνουμε τώρα, Κάνε αυτά τα ξεσηκωτικά, τα, τα γκριζ. <laughs> Πανηγυριώτικο, κανονικά. Βάλε τα πουά στα μαλλιά. Mm. Ναι. Ναι. Και έτσι λοιπόν, ξεκινάμε λίγο ρυθμικά, χαρούμενα. Επειδή. Ναι. Πρέπει... Τώρα ρυθμικό <laughs> και χαρούμενο μαζί. <laughs> Αυτό όμω. Περιφρονικό είναι, όπω προκύπτει, ναι. Έχει ένα ρυθμό. Έχει θύμισες, φέρνει θύμησε από τα μάτια όλων μα. που πορεύαμε τα ροκ. Στην δισκοτέκ Τα ροξ Τα ροξ Τα ροξ Και τα καρακλάδικα Να Και τα υπόλοιπα Na. Και όλα Καλώ ορίζουμε, σα καλωσορίζουμε. Καλώ ήρθατε. Ε, είναι Πέμπτη, είναι η της πέμπτης Δεν τη τώρα σιγά σιγά από κάτω. Τι θα πάει μέχρι α, ε, Όχι, όλο... Δεν τη βάζει όλη την εκπομπή. Ε, όχι, έχι, να, όχι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Αρκετά. η ησυχία είναι να τώρα. Α, το χαλάκι, από το πού γραφτό. είναι, είναι από Όχι, <laughs> <laughs> <α, laughs> <Α>, δεν είχαμε τέτοια. <laughs> ναι, ναι. <laughs> <laughs> Αυτά τα αστεία θα λες απόψε. <laughs> ναι, ναι, όχι, εδώ που είναι Πέμπτη. Α, εδώ που είναι Πέμπτη. και και θα λέω, πηγαίνετε να τελειώσει η παράσταση αυτή να μας τα υπρήξει, δεν γίνεται. Σε κάθε μέρα να ακούμε για την παράσταση. Ε, λοιπόν, θα έρθουμε εντάξει. Α, α ε, αυτό <laughs> ήθελα να πω. Ωραία, εισήχασα. Πως Θα πω μετά διάφορα. <laughs> <laughs> ναι. Θα δώσουμε και προσκλήσει. Θα δώσουμε και προσκλήσει. Ναι, ναι. Πέρα από αυτά που θα πούμε, να προσφέρουμε και τίποτα Α πούμε κόσμο. και ένα τεχνικό πρόβλημα. Τι τεχνικό πρόβλημα. Έπεσε η πλατφόρμα του Uviva. Ah, ναι. Το Viva.gr έχει πέσει πλατφόρμα, οπότε θα πω εναλλακτικού τρόπου μπορείτε να προμηθευτείτε εντάξει. Oh, uh, Πάμε στα δικά okay. μα και θα επιστρέψετε. Κοιτάξτε, στα δικά μα είναι επιτυχία τη κυβέρνηση. Αυτά για την ώρα. Όχι για πιο πολλά. Ε, το μεταναστευτικό. Ah. Καλά το είπε, το μεταναστευτικό. Και αν υπήρχαν αστοχίε στον. Επίση, στον ένα χρόνο που κυβερνά ναι. στο μεταναστευτικό ζήτημα έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία επιτυχία. Άρα στην πραγματικότητα η κυβέρνηση στο μεταναστευτικό έχει τεράστια επιτυχία. Το άκουσε. Ε, εντάξει, δεν είναι 14 μέρε καραντίνα, έκολο hey, να, τα, να, να <laughs> σου πριν, λα, λαλήσει. Πρέπει να έλεγε στρίψει. τέτοια. Ε, έλεγε, αλλά τώρα με την καραντίνα φαντάζομαι. Σε μόνιμη καραντίνα. Ο Άδωνης ο ίδιος είναι υποκείμενο νόσημα. <laughs> από ο ο άλλα ίδιος, νοσήματα. Ο ίδιος, Μαι, όχι, άσχερο, είναι νόσημα. Ο κορονοϊρός όσο το λιγότερο που προστακολείς από Ποιο θα έπαιστε να σα ακουρατήσει ότι ο κορνοιό κολή άδειο. Κωλή άδειε δεν. αντέξε έφυγε. Πήγαινε ναι. εκεί από τον επενδυτή, πήγε λίγο κατάλαβα τη παίζει και χωρί ο παγκοσμίω, φέρτε η νυχτερή δεν αντιφιλήσω. <laughs> Οπότε λέει εδώ σήμερα το πρωίτα από αυτά που βγήκε στο on Sky. Οι εικόνε που βλέπουμε από το πρωί σήμερα γιατί χθε, μάλλον προθέτω το βράδυ, ξέρουμε yeah, όλοι φωτιά εγώ. στο στον καταβλισμό εκεί στο στρατόπεδο συγκέντρωση τη Μόρια και χθε το πρωί σύσκευση με μισοτάκια όλου του υπουργού, φύγανε κάποιο υπουργεί κλιμάκιο, πήγε πάνω. Και λέμε, κάνε να τι τα επικοινωνιακά όλα αυτά που τα κάνουν όλε οι κυβερνήσει. Okay, και λέμε κάτι θα γίνει γιατί έχουν μείνει 13.000 άνθρωποι χωρί χώρο να μείνουν. Χωρί αντίσκηνα, χωρί τίποτα. τίποτα. Τα υποτυπώδη με που μια, είχαν αυτά. Με, με, με δύο μπουφάνε σε ένα αεροδρόμιο. Και υπέθεσα και εγώ ότι για να πάνε εκεί για ένα πλοίο, λέει, ξεκίνησε, θα πηγαίνανε και δύο άρματα αγωγά, ότι θα του τακτοποιούσαν κάπου του ανθρώπου να είναι μέσα. Στο πλοίο, έστω ε, κάπου εκεί. Κάπου, να ναι, ναι. Μα, χτες, αυτό δινόταν ως, ότι πάει και η κυβέρνηση και θα δράσει. Σήμερα το πρωί ξημερώνει. Ανοίγουμε τα κανάλια και έχουν κοιμηθεί όλοι στον δρόμο, στην επαρχία του. Όχι στον δρόμο, όχι κάποιοι. σε αντίσκηνα. Ναι, ναι, ναι. Στον δρόμο, στον άσφαλτο κάτω. Παιδιά, μανάδε, ηλικιωμένοι, ε, χωρί να πίνουν νερό, χωρί να έχουν να φάνε, χωρί τουαλέτε, μέσα στα χωράφια. Αυτή είναι η μέρημνα τη κυβέρνηση. Ε, για, συγκεκρι... ε, για το συγκεκριμένο θέμα. Για την των υπουργών. Όταν λέει ο Άδωνη επιτυχία, αυτό εννοεί η επιτυχία, μην κροϊδευόμαστε. Επιτυχία είναι να εξοδοθεί οτιδήποτε είναι ξένο Ναι ε, αυτό... Για αυτούς είναι επιτυχία Μια χαρά πήγαν οι δημιουργίες στον ΜΑΤ εκεί πέρα Γιατί πήγαν οι στον ΜΑΤ Για να τους, να για να ε? τους εμποδίσουν να πάνε παραπέρα Αλλά αυτό επειδή νοιάζονται όλοι για αυτή τη χώρα Παίζει από το πρωί παντού Δεν τιμάει κανέναν Αν το δούμε από την οπτική της διεθνούς εικόνας της χώρας Γιατί νοιάζονται υποτίθεται γι' αυτό Και τα αυτό, είναι Αυτό η που λέμε είναι ντροπή. Είναι ένα fake news ολόκληρο. Τι θα πει, Δεν θα διαστρεβλώσει ο Άδων, δεν θα διαστρεβλώσουν αυτή την είναι και όλα τα Τι θα πει, Ότι αν κατάφερε αυτή και ευθύνεται η κυβέρνηση μόνο. Όχι ότι οι Μόρια ήταν καλέ συνθήκε. Τουλάχιστον Ωραία, είχαν μια σκηνή πάνω από το κεφάλι του. Όταν κοιμάστε, θες και ένα χώρο να ορίζεται κάπω. Ότι εδώ έχουν μια ησυχία, μια ηρεμία. Βρήκαν ένα πάρκινγκ εκεί σε ένα σούπερ και πήγανε. Κατά από αυτά τα στέγαστρα, έβλεπα το πρωί στο και κοιμώντουσαν ναι, ναι. Ναι, ναι, εκεί. Κάπω να Καλά. έχουν απλωθεί σε μια ευρύτερη περιοχή. Υποτίθεται, όπω λένε και οι ίδιοι, εκεί έχει και κρούσματα κορονοϊού. Που θα έπρεπε να είχαν πάει αρμόδιε υπηρεσίε να κάνουν τα δέοντα, να του πάνε κάπου αλλού του ανθρώπου. Τίποτα, απολύτω. Απολύτω τίποτα. Επικοινωνία, συνεντεύξει και τίποτα, απολύτω. Πεταμένοι άνθρωποι με κουβέρτε στο... πάνω στο δρόμο. Πάνω, πάνω στο δρόμο ναι, ναι, ναι. και τα μικρά παιδιά. Και οι μάνα με ένα βλέμμα σήμερα το πρωί, αν τη έβλεπε, τι απόγνωση. Φαντάζομαι τώρα αυτοί οι άνθρωποι, γιατί έχουμε και του ανόητους που λένε τρομοκράτε. Ναι, ωραία. 13.000. Ναι, ναι. Βάλτε του μέσα να καουδάνε. Ναι ναι, ναι, ναι, ναι, καλά, εντάξει, δεν τα Έχει τέτοιου. Οκ, okay. έχει πάρα πολλού. Αλλά και κάποιοι έπρεπε να ψηφίζουν με Σωστό. Ναι, και όχι μόνο. Ε, ναι. Όλοι αυτοί, η μάνα τώρα με τα δύο-τρία παιδιά που ήταν μέσα στο δρόμο και κοιτούσε το κενό. Είχε τα παιδιά δίπλα και είχε ένα πιάτο εκεί με, με κάτι αργέ συνοχελικέ κινήσει. Δηλαδή. Από πού έχει ξεκινήσει αυτή η γυναίκα, τι έχει συμβεί στην πατρίδα της, τι πέρασε να έρθει, πού να το ξέρετε θα κατέληγε στη Μόργια σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, Ευρώπη άκουγε, και κάει και αυτό και, και βγήκε έξω στο, στο δρόμο. δρόμο. Και να μην ξέρει τι ακριβώς θα γίνει. Όλο αυτό λοιπόν είναι Ευρώπη, πολιτισμός και 2020. Ναι. Κατά τα άλλα, η Ευρώπη επιχορηγεί τι κάμψει των αντιδράσεων για τα αεολικά πάρκα. Έχει ασχολεί. Να καλά. Πάντω. Άλλου. Ή τι γίνεται στη Λευκορωσία. Με έχει διαδηλώσει. Γιατί εκεί πάνε να φάνε την τέτοια τη Ρωσία, την επιρροή τη Ρωσία και έχουν θέματα διάφορα. Αντικυροβίζουν, τι θα γίνει, Αν γίνει. Δεν ξέρω. Μπελαρού ή τι θα έχει μπελαρού. Είναι ένα θέμα. Άδονη, λοιπόν, τα έλεγε αυτά το πρωί. Και έκανε στην συνέχεια μετά τον κορονοϊό. χρησιμοποίησε αυτή τη μέθοδο που κάνει συνήθως, δηλαδή Προπαγάνδα. Τις, όχι, όχι, fake όχι, news. όχι. Όχι τόσο απλό. Yeah. Τη βλακώδη υπεραπλουστέψεις που κάνει ο Άδωνη. Oh. Άκου. Πάντω η, η αλήθεια είναι ότι το αποτέλεσμα δεν υπάρχει κλειστή δομή. Και αν ήθελε η κυβέρνηση θα μπορούσε να κάνει παράλληλα και την ε, μάχη όπω ε, είπατε καλά, εσείς, τώρα, εντάξει, στον Εύρωο και την εσείς, κλειστή εσείς, δομή στην Ελεύθερη. Συγγνώμη, το ότι η... δεν, είναι. Το δεν έγιναν οι κλειστέ δομέ ίδιοι... δεν είναι κάτι και ο Περιφερειάρχη. Οι ίδιοι που λέτε τώρα αυτά, ναι. εάν ήμασταν λίγου μήνε πριν, λίγου μήνε μετά, ήγαν πάει τα ΜΑΤ και πλακονόντουσαν με του κατοίκου για την κλειστή δομή, θα μου κάνουν ανάποδη ερώτηση. Γιατί δεν με του κατοίκου να κάνουμε την κλειστή δομή. Την ξέρω αυτή να μου την κι εγώ. Λοιπόν, ναι. ξέρετε ο, πάρα πολύ καλά ότι θα γίνει στου κατοίκου, θα σα ρωτήσουμε γιατί δεν θα Κύριε Γεωργιάτη, την πει τώρα ο Σκάι, ο Σκάι και δεν του δίνατε. Αφήστε τον Σκάι να Αφήστε Α, Σκάι. Αφήστε τον Αφήστε Σε μένα αυτά Σε μένα αυτά δεν Όχι σε αυτά. Αν έχετε θάρρο, από κάτω. Να πάτε να τους δείρετε για να κάνετε κλωστούτο μη Σα είπα κύριε, δεν με ακούτε Μιλάτε, φωνάζετε, χωρίς να Ρράχο. ακούτε Σας Άμα λέω να λοιπόν ήρεμα κα... Προφανώς, λοιπόν, αλλά δεν μας αφήνετε Το άστε σε μένα αφή... για μισό λεπτό. Εξυπναδίτσες του κόλλου Γράψτε από κάτω να τους δείρουμε Δηλαδή Υποτιμάει να μην πω ότι μπορεί να υποτιμήσει Όχι, αυτούς όχι, τους μόνους τους μόνους του, αλλά τον πάρει τη χαμπάρη. αυτό, αλλά προς δεν είναι που, όλα αυτά τώρα. Ότι φύλιο. δεν έγινε όλα αυτό γιατί φώναξαν οι κάτοικοι και τόσο ευαίσθητη κυβέρνηση που άκουσαν mm. του κατοίκου, αφού είχε πάει όλα τα μάτια είχαν εδίρ, και είχαν κάνει τα χειρότερα γιατί τα μάτια. Γιατί ξέρουμε η κυβέρνηση συγκεκριμένη ναι, έχει μια έννοια για, τους λοιπόν, για τους και ναι, αφού γράζεται, Μα αυτά ξυπνάνε, αυτά... Ε, με αυτά μα κοροϊδεύουν. Ναι. Καλά, ναι. ναι. Ε, κάνουν και μια δουλειά. Αυτή είναι η δουλειά. Ε, οπότε πάμε λίγο πιο δεξιά. Μάλλον ας πάμε που θα πάμε. Ναι, βέλοπου, α παραμείνουμε. Όπω Ναι, Βελόπουλο λίγο πιο δεξιά. Αν και είναι ίδιο, δεν είναι και τόσο Ήδη δεξιά. Είναι διαφορετικό. Ακούγαμε τον Άδωνο και πάμε στο Βελόπουλο. Ναι. Ότι, Αυτή βγήκανε. <laughs> Όχι, ναι, σύμφωνοι. <laughs> σύμφωνο, <laughs> αλλά θέλω να πω ότι. Πόσο απόσταση έχει το ένα από το άλλο. Αυτή την ελάχιστη. Κοινοβουλευτική σε κάποια έδρα μα. Το ίδιο, ναι. Πρώτα κοιτάνε λίγο πιο πάνω. Οι ελληνικέ ελίτ λοιπόν πρέπει να απειθαρχήσουν. Απειθαρχήσουν. Έναν του Βερολίνου και τη Τρέμουν κάτι τέτοιο. Τρέμουν. Αυτό είναι το καλύτερο. Για να εκβιάσουμε του παλιογερμανούς απογόνου των Ναζί. Αλλά ποιο σας θα τα πει αυτά. Πείτε μου. Ποιο. Ποιο. Ποιο θα τα πει αυτά. Α είχε δύναμη η ελληνική λύση πάνω από έλεγα εγώ. Σε δύο χρόνια θα γυρίσετε μετά από την Ελλάδα. Θα τη γυρίζαμε ανάποδα στην Ελληνές μου και θα ήσταν περήφανη για την Ελλάδα αυτή. Αντα, από εδώ πέρα, βαρέθηκα. Θα ήμασταν περήφανη αν γυρίσει ανάποδα η Ελλάδα. Ανάποδα εννοεί, θα πέραμε όλοι τελοπούν και θα ήμασταν κατσαρίδες, όλοι ανάποδα θα είχαν κακαρώσει. Ή θα ήταν η Κρήτη πάνω, σύνορα με Σκόπια και με Βουλγαρία. Α, αυτό το κάνει και Μακεδονία κατά το, το χάρτη ο Κυριάκο στη Μακεδονία με την Κρήτη. Αν γυρίσει ανάποδα έτσι λύνουμε και το μακεδονικό, γιατί θα κουμπάει προ τα κάτω, προ την Αίγυπτο. Η Αίγυπτο δεν διεκδικεί κάτι, όχι. το ξέρω η Αίγυπτος. Ή Σκοπιανία, Σκοπιανοί άμα θέλουν να στα βάλουμε με του κριτικού, ναι, του σκοτάει. Ό, ό, όχι, όχι, τα λύσουν μόνοι του εκεί. λύσουν θα Και Να πάει αυτό από τον Big Brother που αδειάζει τα πακέτα. Να τον ρίξει ο κριτικό και να τον βίαζει βίασμα, το λέει. Βιασμός. Ναι. Μα, να πάει και ο άλλο εκεί ο Μακεδονομάχος με τον κόλλο που έβγαλε στην εικόνα τη Παναγία Βασίλειο. Το βοστά. θα είναι στην Αίγυπτο τώρα κάτω. Όχι, να μην δεν θα είναι στην Αίγυπτο. είναι μείνουν. οι Αφρικάνοι από κάτω. Α, δεν θα α, το κάνει με την ίδια λες. ευκολία. Α, ναι, γιατί οι άλλοι έχουν μπλοκάμι. Ναι, Σωστό. <laughs> λοιπόν, Δεν είναι το ίδιο οι Βόρειοι με του Νότιου. Έχει ακούσει κάτι για του Βόρειου, τι. Σε σχέση με του Νότιους. Έχω ακούσει για του Νότιου. Και η Κάζο, δεν ξέρω. Οπότε. Αυτό είναι ε, αιτία υπερηφάνεια, σύμφωνα με τον Βελόπουλο. Να γύρισε ανάποδα η Ελλάδα. Δώστε το 30%. Okay, 30 η Ελλάδα ζητάει. Τι θέλει, Ναι, Σίγουρα. Περισσεύει γύρω-γύρω από διάφορα. Ναι. Σιγά, δώστε του. Και έτσι μου. κι αλλιώ και αυτοί που ψήφισαν Κυριάκο, άνετα θα πάνε στο Βελόπουλο. Δεν υπάρχει. Δεν είναι η απόσταση μέχρι Όχι, καθόλου. Θα μπορούσαν να, το να είναι. είναι ίδιοι χώροι. Ένα. Ούτε καν όμοροι. Ο ίδιο χώρο. Έτυχε και δεν είναι μαζί. Δεν τα βρήκαν στη Μυρασιάνια. Πολλοί βουλευτέ που είναι στον Κυριάκο, άνετα θα μπορούσαν στο Βελόπουλο. Και το αντίθετο... Καταρχάς δημιουργήθηκε για την περίπτωση μόνο που χρειαστεί η κυβέρνηση να συγκυβερνήσει ναι, για ναι, να βγει ναι, με κάποιον. Τα, τα, Αυτό. Τα, πρέπει τα, τα πρέπει κόμματα, να είχαμε αυτές τα, τα, οι μικρά... τσότες γύρω-γύρω που υπάρχουν. Οπότε ε, κάντε τα δέοντα, κάνουμε ότι μπορούμε, κάνουμε ότι μπορούμε για να ανεβάσουμε και το Βελόπουλο. Εμεί εδώ. Ναι, ναι, σπρώχτε. Σπρό... Πάρτε φάρμακα, πάρετε φάρμακα ε, που πουλάει αυτά τα πατερωνίσκα και τα τελειωπών, τα στο μαχικών, τα ναι, ε, ναι, ναι για να, να ανεβεί το πρόγραμμα που βγάλει καλύτε. λεφτά, να αγοράσει ιδέε ανθρώπινε. Να ξέρει πάνω αυτή η κυβέρνηση δεν είναι με τη Βία. Δεν είναι με το ξύλο. Με τι είναι με τη Γιβία. Δεν είπε με τι. Α. Είπε με τι δεν είναι. Αυτό Κοιτάξτε, η τώρα. κυβέρνηση αυτή δεν είναι κυβέρνηση τυράννων, δεν είμαστε τύρανοι, έτσι, ούτε μας αρέσει η βία, ούτε μας αρέσει ε, το ξύλο. Δεν Α, μας αρέσουν αυτά, δεν ξέρω αν νομίζετε ότι μας αρέσουν αυτά, σας διαβέβαια, δεν μας αρέσουν καθόλου. Εμά μα μας αρέσει ο πολιτισμένος διάλογος και η συνεννόηση με του ανθρώπου. Αυτό Νέκα, είναι. Να μιλάμε, ναι, να, να ανοίγουμε τι καρδιέ μα. Και ο Ινδαρέ το ίδιο λέει, όπω <χει> ακούει τον Άδωνη, με του κοινοθέρητε που κάνανε στο σπίτι Μόνο του. Μόνο οι Ινδαρέ. Ε, όλοι αυτοί που του ξεβρακώνουν στι πορείε κάτω, το ίδιο λένε, που του πάνε κεφάλια. Μόνο αυτοί. Παράδειγμα. Ναι, παράδειγμα. Είπα δύο πρόχειρα παραδείγματα. Δύο πρόχειρα. Δεν είναι τη βία και δεν είναι τυρανή. Το είπε εδώ μια χαρά, το δήλωσε. Είναι αυτά που λέμε. Πε το πέστο, θα το πιστέψει ο ίδιο, το πιστέψουν και οι από κάτω. Ναι, καλά, αυτά από την πρωινή συγκομιδή και, και όλα αυτά με ένα νογιλέκο τα είπα αυτά ή όχι, όχι κανονικά ο, ο Άδωνης τι γίνεται με τις πωλήσεις του Πώς πάει δεν ξέρω. το μαγαζάκι Δεν ξέρω, το, ε, δεν, δεν ξέρω Να καθώς. νογιλέκα βιβλία δεν τον βλέπω. Ε, Νομίζω δεν πουλάει και όλα σε αυτή την τα εποχή Τα κινητά, τα βιβλία του Χίτλερ πώς πάνε που Δεν που ξέρω. ξέρω Ξέρω, μια απορία το που είσαι Το βιβλίο του Πλεύρη που, που, που πουλάει Πώς πάει σε φορεία είσαι, πήγαινε εδώ ο Άδωνη δεν πουλάει γιατί έχει να κάνει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Το καζίνο. Όχι. Τι άλλο έχει να κάνει ο Άδωνη Αυτή σε έχει χάσει και το ελληνικό. Τι γίνεται με το ελληνικό. Η Μαριάννη Λάτσι, γιατί έφυγε με την Μαριάννη Αν περάσει από εκεί, έχει κόνη. Γκρεμίζουν. Α, πα, πα. Δεν ρίξαν λίγο νερά. <laughs> λίγο νερά δεν ρίξαν. Λίγα νερά. <laughs> Λίγα νερά ούτε. Ε, θα σου πω γιατί δεν ασχολείται με όλα αυτά, γιατί έχει να αντιμετωπίσει. Με έναν ιδιαίτερο τρόπο του Τούρκους. Ε, δεν μου λέτε τώρα φοβάστε θερμό επεισόδιο με την Τουρκία γιατί τα πράγματα φαίνεται ότι πάνε από το κακό στο χειρότερο. Δεν φοβάμαι απολύτω τίποτα. Έλληνε! Έλληνε! Πώ κάνετε έτσι μόνο για 10 παλιό Τούρκου που μπήκα στα μωριά. Ε, φοβάμαι. φοβάμαι. Όχι βέβαια. Φοβάμαι εγώ του Τούρκους. Να. Αυτοί είναι που τσακίσανε το δράμαλι. Φοβάμαι εγώ του Τούρκους. Όχι βέβαια. Ρε πατρίδα! Έλα μη καλά του Να το κάνουν να τσιγάβουν και δάφτους. Ο Ορφαέ Αγουστίδη είναι αυτό που παίζει πολύ ωραίο τον κριτικό στι στις Λούφε. Στις στις στις ναι. ε, έτσι λοιπόν δεν του φοβάται, είναι δυνατόν να φοβάται. Ο Άδωνη του Τούρκου έτσι όπω τον βλέπει. Ναι, καλό, τι έχει να πει. Είναι δυνατόν να φοβάσει του Τούρκου. Ο Άδωνη που έχει πει ότι εμεί θα πάρουμε την Αγιασοφιά και την πόλη. Και την Κυραδέσπινα να μην κλέει. Και την ναι, Κυραδέσπινα χρόνια. Ε, άμα είσαι κατάθλιψη, γιατί όχι. Δεν ξέρουμε αν είσαι κατάθλιψη. Μπορεί να είναι από πόνο που χάσαμε την euh, πατρίδα μα. Ε, μια κατάθλιψη αυτό. Ναι, αλλά όλα αυτά τα χρόνια κλαίει και τη λέω όλο σώπα σώπα και αυτή εκεί η βογκάη σου. Γιατί να μην Θέλει να κλαίει. Τι θε εσύ τώρα. Ωραία. Δεν έχουμε δικαίωμα στη διαφορετικότητα. Δεν έχει δέσπο να αυτοπροσδιοριστεί ω κλαψομού. Καμία αντίρρηση. Να κλαίσει, δεν έχω θέμα. Κλαψοπούση που λέμε. Κλαψοπούση, ναι. Η δέσπο να Ο άδων τον άξο λέει δεν φοβάμαι. Χτες όποιο άκουσε την εκπομπή, είχαμε και μια Ελληνίδα η οποία δεν φοβόταν επίση. Ποια είναι αυτή που πατάει πάνω του μάσκες που χροροπηράει, Όχι, όχι Άλλη. αυτή, η Ιβάνα ε, Δεν μου λέτε τώρα φοβάστε θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, Γιατί τα πράγματα φαίνεται ότι πάνε από το κακό στο χειρότερο. Δεν φοβάμαι απολύτω τίποτα. Ε, φοβάμαι. Π... Όχι, βέβαια. Φοβάμαι εγώ του Τούρκου. Το χειρότερο συνέστημα είναι ο φόβο. Δεν φοβάμαι. Είμαι Ελληνίδα. Φοβάμαι εγώ του Τούρκου. Είμαι Ελληνίδα. Όμως, σε βεβαιώνω, σας βεβαιώνω, όλους σας και το κοινό που μας παρακολουθεί, ότι είμαι έτοιμος. Είναι τιμή να πεθάνεις για αυτή τη χώρα. Έλληνες, ζήστε ελεύθερα! Ζήτω η Ελλάδα! Γιατί έτοιμο να πεθάνετε για την Ελλάδα. Μα το είπα. Αν είναι έτοιμο ο ελληνικό λαό να πεθάνουμε όλοι μαζί για την, για την Ελλάδα, για να φέρουμε μια, έναν καινούριο αέρα, μια άλλη ευτυχία σε αυτόν τον τόπο. Γιατί πρέπει να πεθάνουμε για να γίνει αυτό, κύριε Πρέκα. Διότι είμαστε. Δυστυχώ συμβιβάστηκαν πολλοί. Εγώ δεν έχω συμβιβαστεί και παραμένω να είμαι μόνο μου. Και ο Πρέκα. Και η Μπάρμπα και ο Άδωνη. Δεν φοβούνται του Τούρκου και θέλουν να πεθάνουν. Ήταν πρωί. Ναι, μη το πεις, Πολύ πρωί, ναι. Χαράματα! Επίθεση είχε γίνει! Το νιχ, πε. Νιχ. Ωραία. <laughs> λοιπόν. Ο... Πρέκα. Απαγγέλλω πρέκα και Α, δεν σέβεσαι τίποτα. Τι να σεβαστώ. Ε, το ότι απαγγέλλω πρέκα. Εδώ λέει θέλω να πεθάνω για την Ελλάδα. Και μετά του λέει γιατί να πεθάνουμε. Πεθάνουμε όλοι μαζί. Λέει γιατί όχι. Δεν θέλει να πεθάνει μόνο στην Ελλάδα. Άμα είναι να κάνουμε μια όλοι μαζί, γιατί να πεθάνουμε όλοι μαζί. Άμα είναι το συλλογικό το πρόβλημά του. Θέλει να είναι κι άλλοι. Δεν μπορεί να πεθάνει. Να κι άλλοι στην παρτούζα. Πρέπει να είναι φάρκο. Να πεθάνει να έρθει τι να μην έρθει κανεί στην κοιδεία σου που απαγορεύεται. Ναι. Στην παρτούσα δεν σε παίρνει κανεί χαμπάδια. 50, όχι 51. Μέχρι στιγμή μπορεί ο χαρδελιά να ανακοινώσει μέτρα. Μα ξέρει τι γίνεται μέσα σε ένα σπίτι. Μέχρι στιγμή. Μπορεί ο χαρδελιά να και μέσα στα σπίτια. Και οχι, ποιο <laughs> μαζέψει του <laughs> κόλπου σα μετά να <laughs> μπουκάρει ο χαρδελιά. <laughs> Τελείωσε. Ναι. Θα εμπλουτιστεί το σκηνικό. Είπε, έπεσα πάνω σε ένα δημοσίευμα. Είναι ένα πανεπιστήμιο. Τώρα εντάξει, το Πανεπιστήμιο Brown. Ε, εντάξει. Ένα Ινστιτούτο που ανοίξει το πανεπιστήμιο. Ωραία. Και κάνει την εξή εκτίμηση ότι 37 εκατομμύρια άνθρωποι που εισοδυναμούν με ολόκληρο τον πληθυσμό του Καναδά αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα καταγωγής τους ή έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά από τη σχεδόν 20 ετία το πόλεμο των ΗΠΑ Πολιτειών της Αμερικής. και στοιχεία. Και λέει ότι από τα, τα 37 εκατομμύρια των εκτοπισμένων είναι μια πολύ συντηρητική εκτίμηση με τον πραγματικό αριθμό να πλησιάζει 48-59 εκατομμύρια άνθρωποι στη γειτονιά μας εδώ την ευρύτερη ναι, και ναι, ναι. Αφρική κάτω που αναγκάστηκαν να φύγουν από τις πατρίδες τους επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά τους δίδυμους πύργους με τους συμμάχους νεοπορούνε. τους. δεν όχι μόνο βοβαρδίζουν, είναι μια ποικιλία μέτρων και καταστάσεων που συμβαίνει και λέει οι δύο χώρε με τον υψηλότερο αριθμό εκτοπιστέντων ήταν το Ιράκ και η Συρία, τον οποίων οι πληθυσμοί υπέφεραν τι επιχειρήσει αλλαγή καθεστώτο υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και τη στρατιωτική κατοχή που ξεκίνησαν τόσο από του Ρεπουμπλικάνου όσο και από του Δημοκρατικού. Επειδή έχουμε και εκλογέ και νομίζουν ε, ότι ο ένα ναι, ήταν καλύτερο από Είναι διαφορετικό. Οι συγγραφεί λοιπόν, αυτή τη έκθεση εκτιμούν ότι εκτοπίστηκαν αντίστοιχα 9,2 εκατομμύρια άνθρωποι στο Ιράκ και 7,1 εκατομμύρια στη Συρία. Αριθμοί που ανάγονται στο περίπου 37% του προπολεμικού πληθυσμού. Η Σομαλία όπου οι Αμερικανικές δυνάμεις δρούν από το 2002 είναι εκεί είναι. έχει το υψηλότερο ποσοστό εκτοπιστέντων με 46% που αντιστοιχεί σε περίπου 4,2 εκατομμύρια εκτοπισμένους Αυτοί άνθρωποι από αυτά τα νούμερα είναι στη μόρια τώρα και Σομαλοί ναι, και λένε: ναι, βέβαια, Γιατί έρχονται σο... οι Σομαλοί και Γιατί στο σπίτι του έχει μια ηρεμία, που βγαίνει ναι, έξω να μολύσει, άρα... α πούμε, του Φοίνικε και ξαφνικά ε, σκάσα από τη ζέστη. Γιατί είναι εδώ η Ρακινοί, γιατί είναι εδώ, μόνο από τη Συρία δέχονται, στα λόγια πάντα. Μόνο ναι. από τη Συρία. Γιατί αυτόν τον πόλεμο βλέπουν, γιατί κρίνουν με ό,τι βλέπουν στην τηλεόραση και όπω ενημερώνονται από το Facebook. Δεν ξέρουν τι ακριβώ γίνεται σε αυτέ τι χώρε. Γιατί και οι γειτονικέ χώρε επηρεάζονται από αυτά. Μπορεί να είναι η γειτονική Εγώ. χώρα τη Σομαλίας, να γίνεται στη Σομαλία ο χαμό και πάνε όλοι εκεί και δεν χωράει κανεί και φεύγουν και, και, και. Για να μην πούμε τι οικονομικέ συνθήκε που ζουν αυτέ οι κοινωνίε, που είναι αποτέλεσμα ευρύτερο τη πολιτική των ΗΠΑ και των συμμάχων του Ευρωπαίων πολιτισμένων χωρών και, και. Θέλω να πω ότι είναι λίγο ευρύτερο το θέμα και έχει μια αξία κάποτε να τα παρακολουθεί κανεί αυτά, μπα και. Καταλάβει τι γίνεται. Και είναι λίγο υποκριτική αντιμετώπιση, θέλω να τυφλώντα ότι αυτό είναι το πρόβλημα, μόνο μη βλέποντα το συνολικό. Πολλοί άνθρωποι μα ακούνε, θα λένε το άλλο επιχείρημα να κάτσουν στι πατρίδε του να, να πολεμήσουν. πολεμήσουν. Βέβαια, ναι. Είναι καραντίνα και πήγαιναν όλοι στα χωριά του. <laughs> δεν μα παρατάει να κάτσουν Όχι να μόνο πολεμήσουν. αυτό. Και του πέφτουν βόβε δηλαδή το σπίτι του. Όχι μόνο αυτό. Τα τελευταία 10 χρόνια, λόγω τη κρίση στην Ελλάδα, της κρίσης, έχουν φύγει 500.000 παιδιά. Να. Γιατί δεν έκατσαν και αυτά να πολεμήσουν. <laughs> θα μπορούσε να του απαντήσει και να του πει γιατί είναι λογικό κάθε άνθρωπο που ψάχνει να βρει αν στη χώρα σου δεν υπάρχουν τι αναλογικέ. Πόλεμο, εδώ δεν είχαμε πόλεμο. Είχα είχα πόλεμο. Φεύγει να πα να αναζητήσει καλύτερη μοίρα. Είναι απολύτω φυσιολογικό. Δυστυχώ συμβαίνει. Πώ ακριβώ πολεμάει το δεκάχρονο, α πούμε, τη βόμβα και το βομβαρδιστικό. Πώ ακριβώ το, το πολεμάει, δηλαδή. Το σε αυτό σούπερ ναι, το, το σούπερ βομβαρδιστικό. Εγώ σου λέω όχι το σούπερ, σου λέω το παλιό, το χρέπι ναι, που φέρανε. Ναι, δεν υπάρχουν χρέπια σε ναι, αυτά. Ναι, για να πάνε να βομβαρδίσουν στο Ιράκ ή στο Αφγανιστάν είναι σούπερ αεροπλάνα, μην φοβάσαι. Τα καλύτερα γι' αυτό τα Τα χρέπια τα. Τα παίρνουν πίσω, τα δίνουν σε άλλε χώρε. Κάτι αντιστοιχημένο. Κάτι υποβρύχια που δεν έχει στραμπά που γέρνουν. Δεν πειράζει. Στη θάλασσα μου το καταλαβαίνει. Ναι. Ότι είναι λίγο έτσι. Και ήσιο να είναι, δεν θα κουνήσει, θα γύρει λίγο. Γιατί αν έχει. το ταξίδι που ξεκινάει να πάει στη σύνοδο γέρνει. Παιδί μου, αν έχει μονόκαιρο, ο φουσκωτό είναι ήσιο όταν είσαι πάνω. Δεν σε πάει έτσι πέρα εδώ πέρα. Όρτσα είσαι μισθάλασσα. Τι σε πειράζει. Είτε γέρνει, είτε δεν γέρνει. Είτε είναι μονόκαιρο. Αφού έπεση μίζα, τι να το κάνω. το πάμε. Γερμένο ξεγερμένο, ανήκει στι ένοπλε δυνάμει. Ένα άλλο μήνυμα από το mail. Το διαβάζω εγώ. Η κυρία Ευχαριστώ. Μαρία το στέλνει τελεοεπίθητο. Θα καταλάβει. Ε, αγαπημένο μου θύμιο. Μουμ, mm, <στοί> δεν μ' αρέσει άλλο. <στοί> Έπρεπε να βάλει ερωτική μουσική από κάποιον. Δεν θέλει να το κάνει. Θα ήθελα να διαβάσει με την υπέροχη φωνή σου τα παρακάτω λόγια. Ξέρναμε. Ναι, εντάξει, έτσι το γράφτη να κάνουμε. Για παράξω. να ακού με την υπερ... Αχ, γαργαλάει τα αυτιά μου αυτή η υπέροχη φωνή σου. Καλέ και υπέρκοψο. Τι απο... καλά αισθητος, κορμπή λαμπάδα <σχυσ> Σαν τιμαρεύεσαι κι εσύ Θα σου δώσω στο site σου επιδότηση, μη φοβάσαι <σχυσ> εντάξει. Ε, εντάξει Στην εκπομπή για τον απόχηό τον εκλογώνει και σου πει χαρακτηριστικά τη φράση Ευτυχώς που υπάρχει ο αγώνας και ευτυχώς που υπάρχουμε στον αγώνα <σχυσ> Ούτε που το θυμάμαι. Όχι τον λόγο... <laughs> το <laughs> Κοέλιο, τέτοια χαρά <χάρα>, δεν <laughs> λέει. Πραγματικά, από εκεί έχω εμπνευστεί. Πώ να το κάνω, Μία retweet, να το Ευτυχώ που το υπάρχει. Facebook. Ο... Α, ναι. Αυτά γίνει χαμό. Χαμός, χαμός. στο Facebook. Ευτυχώ που υπάρχει ο αγώνα και ευτυχώ που υπάρχουμε στον αγώνα. Μπράβο, δικαί μου Ωραία, λοιπόν, like. πάω τώρα στο <laughs> τέτοιο. <laughs> ο λόγο λοιπόν που υπάρχω εγώ στον αγώνα είναι μια φανατική σα ακροάτρια που τυχαίνει να είναι η μάνα μου. Επειδή σε λίγες μέρες έχει τα γενέθλιά της Δεν λέει ποτέ ακριβώς Θα ήθελα να μπορείς να βάλεις τον Ύμνο της Σοβιετικής Ένωσης Μιας και στο άκουσμά του γεμίζει κουράγιο oh, και θάρρος αυτό, Ρίξτον αγαπητέ, αφιερωμένος στη μάνα της Μαρίας Sorry. Συνεχίζει το μήνυμα ενώ ακούμε τον ύμνο. Ξέρω πω η μικρή σου αγκαλιά χωράει όλο τον κόσμο. Η καρδιά σου γεμίζει με την αλληλεγγύη για κάθε εκμεταλλευόμενο αυτή τη γη. Γι' αυτό ακριβώ με εμπνέει και συνεχίζω να κάνω και εγώ το ίδιο. Για εσένα το και... λέει. Ναι, περίμενα. Για εσένα το λέει. Μπορεί να το λέει και τη μάνα, δεν κατάλαβα. Ελπίζω να το λέει και τη μάνα, όχι για σένα τη μικρή σου Φιένε αγκαλιά σίμα... χωράει όλο τον κόσμο. Θα <laughs> πάω να διχτό το παράθυρο. <laughs> Μπορεί να το κάνει τώρα. Όχι. <laughs> λέει λοιπόν. Έτσι κι αλλιώ και κλείνει το μήνυμα τη Μαρία. Έτσι κι αλλιώ η γη θα γίνει κόκκινη ρεμάνα. Θα φροντίσουμε εμεί γι' αυτό. Χρόνια πολλά, σ αγαπώ πολύ. Στη μάνα τα λέει, παιδί. Στη μάνα τα είπα. Ε, ε η Μαρία, διαβάζω το μήνυμα. Να, το χαρτί, ορίστε. Φα, απο, απο. Οπότε με αυτό, χρόνια πολλά στη μάνα και σε κάθε μάνα χρόνια που πολλά. έχει τέτοιε κόρε και σε κάθε κόρη που έχει τέτοια γεια σου, μάνα. Μαρία, γεια σου, Μαρία. Που ακουμπάνε σε αυτά και παίρνουν θάρρο και κουράγιο και φω από όλα αυτά. Ναι, τις πέμπτης. Έλληνο φαίρα τη Πέμπτη. Καλώ σα βρήκα. Με ωραίο αέρα, τρελό αέρα και λογικό αέρα. Καμποφόρεια, πολλά καμποφόρεια. Και, και φωτιέ και τα υπόλοιπα. Και όλα τα κα, κακά. Για ε, πες, λοιπόν. Έφτασε η ώρα, έφτασε η ώρα. Οι πέντε πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν στο 211 80, 80 θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση πίτσε μπλεχτικών ετήσεων για σήμερα το βράδυ στην Τεχνόπολη στον Γκάζη. Ωραία έναρξη 9 αυστηρά. Οπότε από τις 8, καλό είναι να έχετε έρθει εκεί. 8, 8, μισή να έχετε μέσα, γιατί έχει και διαδικασία στην είσοδο κτλ. Ναι. Μπαίνει σιγά σιγά δηλαδή, ο κόσμο. Mm -hmm. Με μασκούλα και τα γνωστά. Αυτό και θα ανακοινώσουμε μετά του ε, νικητέ. Υπάρχει για του υπόλοιπου, πέρα από αυτέ τι προσκλήσει, υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα στην πλατφόρμα του Viva.gr που είπαμε και πριν. Έχει πέσει από χθε το απόγευμα βράδυ. Οπότε όσοι θέλουν να πάρουν εισιτήριο για τη σημερινή συναυλία μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία Πρόσπερο, την εταιρεία οργάνωσης παραγωγής των περαστάσεων μου, στο ε, το τηλέφωνο 694 600 76 75 ή στο email κουφοπούλουπαπάκιπρόσπερο.com.gr Το κουφοπούλου είναι ο Ουγιού. Uh, όπως ο κουφός. Ό, όπως ο κουφός. Ναι, κουφοπούλου. παπάκι Και το τηλέφωνο νομίζω πιο Και πιο το πιο... τηλέφωνο 694-676-75 γιατί υπήρξε πρόβλημα στην ε, ε, πλατφόρμα του Viva. Κατέρευση. Νομίζω θα, ε, όχι, νομίζω, θα διατεθούν και οι εισιτήρια στην είσοδο. Ε, θα εξυπηρετήσουμε το κοινό να του βγάλουμε επιτόπου ηλεκτρονικά τα εισιτήρια. Ναι, γιατί δεν, δεν γίνεται, αυτό. δεν κόβονται εισιτήρια mm -hmm. όπω παλιά. Αν 12 ώρα, πρέπει ακριβώς. να έχει τελειώσει ή πρέπει να μαζευτούμε σπίτια μα. 12, 12 παρα 5. 12 παρα 5. Εμεί φυλάκια. Αποχαιρετάτε. Αποχαιρε... Καλά, μπορεί και νωρίτερα, αλλά 12 ναι, παρα 5 ναι, είναι το μάξιμο. Μάλιστα. Ωραία. Θα πούμε τα ονόματα σε λίγο. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, τα όσα γίνονται στη Μόρια τα ξέρουμε. Έχουμε εδώ ένα μήνυμα ακροάτρε. Αλλά βάλε και αυτόν τον άδονη που έχουμε προγραμματίσει που λέει για το, όλα αυτά που γίνανε στη Μόρια. Δεν μου λέτε τώρα κάτι άλλο. Επειδή θέλω να μιλήσουμε και λίγο δηλαδή για την οικονομία. Δηλαδή, εγώ βλέπω αυτό το βίντεο που τραγουδάει ναι. άνθρωπο. bye, μπει Ναι. Και μου τα σπά στο κινητό. Ναι. Δηλαδή, έμου του έχει εδώ. Έμου του φροντίζει. Έμου το του τα είδει. Έμου σου έχουν έρθει χωρά και αυτή είναι η αντίληψη επίσημη ναι. κυβερνητικού τελέχους Συγγνώμη που δεν αγάπησαν τη φυλακή του. Ναι, ναι. Συγγνώμη, έτσι. Ε. Του έχει εδώ, τους φροντίζεις, τους ταΐζεις Είναι 13.000 άτομα με τουαλέτες ε, με, Χημικές, μαζικές ο, Που τι ο, σημαίνει τι νάμε, αυτό. Ναι. Σε αντίσκηνα, βροχές, χιόνια. Χιόνια. Θυμόμαστε τι περσινέ Πότε ήταν οι εικόνε με τα χιόνια. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχουν πεθάνει και παιδάκια. Και, και, και, και. και όλο αυτό το λέει κάποιο φιλοξενία και ότι δεν πρέπει να διαμαρτύρονται όλοι αυτοί γιατί τους έχουμε εκεί, στα ποπουλά, Δεν πρέπει να φωνάζει να διαμαρτύρεται κανείς ότι θέλανε να έρθουν εδώ Το στην Ελλάδα όλοι τα Στον στρώματα στα γαγάπη συνοδοχεία ναι. κτλ. Αντιστοίχως, λέει ο κόστος όχι ακροάτρια, είπα πριν, λέει ε, κύριε Καλαμούκη, μόνοι του δεν βάλαν τη φωτιά. Εγώ στη θέση τη κυβέρνηση θα του άφηνα άστεγου. Χειμώνα έρχεται να εκτιμήσουν τι προσπάθειε ενό λαού για αυτού που δεν ήταν υποχρεωμένου. Ε, έχει κάνει κάποια συγκεκριμένη προσπάθεια ο αγαπητό εκεί και έχει ζοριστεί. Ο αγαπητό εδώ και ο αγαπητό υπουργό ε, να ξέρουν ότι όλα αυτά τα πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ότι έχουν πάρει πολλά φράγκα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτού. Και παραπάνω φράγκα, ε, για και να παραπάνω φράγκα που γύρω. δεν έχουν εισπράξει. Σε ωφέλη οι ανθρωπίποι. Αν δίνονταν, ναι, που... αν θα ήταν πιο ανθρώπινε συνθήκε. Και λέει εδώ ο Ακροατή που δεν ήταν υποχρεωμένο ο λαό μα να τα κάνει αυτά. Κάθε λαό είναι υποχρεωμένο να τα κάνει αυτά. Έχουμε υπογράψει συμβάσει. Μπορεί εμεί να είμαστε αύριο αυτοί που θα πάρουμε τα μπουγαλάκια ε, και θα να μην φεύγουμε. Και δεν νομίζω ούτε στον ναι. ίδιο να πάει έξω και να τον αντιμετωπίζουν σαν ο σκουπίδι δι... και να λένε λυπάμαι να μην ε... ε, ε, ερχόσουνα. Να κάνεις να τη χώρα σου τα λαμόγια. Για πολλά χρόνια λόγω ευμάρειας έχουμε επαναπαυθήσει όλα αυτά που ζούμε και νομίζουμε ότι έτσι θα είναι για πάντα. Υποχρεωμένοι είμαστε. Τον αδύναμο και από την αρχαιότητα και στα κείμενα, στις τραγωδίες, παντού στα αρχαία κείμενα υπάρχει ω ηθική υποχρέωση τώρα είναι και ως ε, νομική υποχρέωση γιατί έχουμε υπογράψει συμβάσεις τον αδύναμο, τον κατατεργμένο τον ε, μαζεύει, του δίνει αυτά που πρέπει για όσο καιρό μείνει εδώ στον τόπο σου δεν θέλουν να μείνουν εδώ όλοι αυτοί δεν ζηλεύουν κάτι από την Ελλάδα μη φοβάστε, δεν θα αλλοιωθεί ο πολιτισμός αν και τέτοιο που είναι όπως εκφράζεται από αυτέ. χρειάζεται μια αλλοιωση Ω χυμαλόγου το λέμε αυτό, αλλά ναι, είμαστε υποχρεωμένοι. Αν ε, το ε, κοιμό χρειάζεται να εμπλουτιστεί. Ναι, είμαστε υποχρεωμένοι να του ε, φροντίσουμε όλου αυτού, όπω έκαναν και αυτοί οι ΣΥΡΙ στο παρελθόν, στο Μικρασιατικά, ε, είχαν φιλοξενήσει οι Έλληνε. Βέβαια, όλα αυτά, αυτέ οι απόψει βασίζονται στην άγνοια και σε πολύ συγκεκριμένη πληροφόρηση. Βασικά στην άγνοια, στην ημιμάθεια και στι βλακώδει ε, απόψει που ανακυκλώνονται. Στην τη ιστορία, δυστυχώ. Ναι, και όλο αυτό. Οπότε ε, αυτά με αυτούς τους τύπους και τη μαγιά που πουλάνε και οι υπουργοί ότι τους φροντίζουμε και κοίτα να κάναν, κάψανε τε, το έσχος που ζούσανε. Το κάψανε και τι θα γίνει τώρα. Γι' αυτό ως λέ, τιμωρεί η κυβέρνηση τώρα που τους είχε Μαι, το, βράδυ το βράδυ έξω. έξω, έξω λοιπόν, ως τιμωρεί είναι αυτό είναι το θέμα. Έτσι λειτουργεί η κυβέρνηση που δεν έχει, σύγχρονη... για, δεν έχει όρεξη για καβγάδε και τρέχει και, Όχι, εξύλο, και για βία. αλλά για εκδίκηση έχει μια χαρά όρεξη. Έχει έρθει ένα άλλο μήνυμα. Αυτό που Έχει... μου το στείλανε, είναι το άλλο μήνυμα. Α, ένα ένα μήνυμα το στείλαν, σε το στήλανε σε εσένα. Θε να το διαβάσει. Το διαβάσω. Και λοιπόν. επειδή μιλάμε και για την παράσταση του βράδυ. Αποστόλη, καλησπέρα. Επιτέλου. Πώ νοείμε. Σα ακούω πολλά χρόνια καθημερινά, παρόλο που δεν υπήρξα ποτέ το τολμηρό ώστε να πάρω τηλέφωνο να πω και εγώ την μακακία μου σε σένα. Ε, τα χρόνια πέρασαν και τα τελευταία 8,5 έτη βρίσκομαι στο εξωτερικό. Α, θα κάνει πολύ παρέα με το φίλο μου. Εδώ θα χαρεί που είσαι έστειλε μήνυμα πριν. Ποιον. Αυτό που έστειλε πριν μήνυμα για του μετανάστε. Α, τους ναι, κόσμι, ναι, ναι, ναι. ναι. ναι, ναι. Να, ένα, ένα Ελληνόπουλο. Mm -hmm. Λοιπόν. Ε, πριν βρεθώ να δουλεύω στο εξωτερικό σα μηχανικός μηχανικο με διδακτορικό, δούλευα στην είσοδο του After Dark στα Εξάρχεια, κόβοντα τα εισιτήρια για τα lives. Σου γράφω λοιπόν με αφορμή την επόμενη παράσταση ει τον Γκάζι, απόψε το βράδυ, και σου, να σου ζητήσω τη χάρη να δώσει τα χαιρετίσματά μου στο Μίτσο από του Τσοπάνα, στο Μιτσοτάκι. Ελπίζω να εννοεί τον Μητσοτάκη, τον Δημήτρη, από του ε, Εννέα. Ναι, όχι τον Κυριάκο. Ναι. Το Γιώργο από του Μάτζικ και σε όλα τα παιδιά που περάσαμε τόσα βράδια στο άλλοτε γεμάτο και άλλοτε άδειο μαγαζί. Αν είναι και ο Δημήτρη ο πιξελάκο με του Magic, δώστου μια αγκαλιά. Mm. Δεν επιτρέπεται, φιλέ. Λοιπόν, το αρέσει αυτό. Αλλά αγκαλιά θα σα δει Θα του κάνω από μακριά. Σα φιλό και σα ευχαριστώ. Αν το θυμηθεί με στην τρούλα τη Πέμπτη, πε τον νώντα πλέον από Σουηδία. Ιστερόγραφο, άκουγα σήμερα την εκπομπή και η μπάμπο τη καπούλαρε. Προχθές μάλλον. Mm. Ε, και αυτό το καλοκαίρι. Να δεις όλου, θα μα τάψει. Ο Πορφύριο Βυσδέκη δεν έχει επικοινωνήσει. Και αν πως έπρεπε πώ και Πήρε, θέμα πήρε, προχτές, πήρε, πήρε. Μια, Ο φίλος έχει στείλει mail μια μέρα πριν τον ναι, Βυσδέκη. Ναι, ναι, ναι, ναι, πήρε, πήρε, πήρε και ο Βυσδέκη, όλα καλά. Είναι όλες στη θέση του. Κιμπάμπο, αρχηγό. Αρχηγός, η Μπάμπο, μια χαρά. Εδώ μήνυμα Ποια είναι η αντίληψη... Δεν έχει έτσι λέει. Δεν έχει ερωτηματικό, ήθελε να βάλει. Δεν έχει υπόθεση. Αυτό έχει ζητούμενο. Σόπα. Ο άλλο γράφει ηλίθιου και το το έχει με ήττα. Μα γράφει ηλίθι και το λέει είναι με ήττα. Άντε. Πώ είναι ορθογραφό, Λοιπόν, ένα άλλο τώρα μήνυμα έχει μια αξία ότι ο κύριο Τάσο, δεν ξέρω ηλικία, το έστειλε στο mail και λέει: Υπακούοντα στην επιθυμία του μακαρίτη πατέρα μου που έχασε τον αδερφό του στον εμφύλιο, συμμετείχα στι εκδηλώσει στο Γράμο. στο Γράμο. Εφέτο, λίγο ο χρόνο που σβήνει τι μνήμε, αλλά και η απάντησή σα σε κάποιον ακροατή σα ότι πρέπει να ξεχάσουμε αυτή τη θλιβερή περίοδο, αποφάσισα να μην συμμετέχω. Όμω, σε μεταγενέστερη εκπομπή σα, περιγράψτε λεπτομερό τον αέρα τη Μακρόνισσου με κεφαλαία Μακρόνισσου, μπράβο, βάζοντα και τη σχετική μουσική. Έτσι άρχισε να σκέφτομαι την ανακολουθία σα και την ανηλικρίνειά σα. Συνεχίζει το μήνυμα, να σταματήσουμε λίγο εδώ. Ε, είπαμε εμεί ποτέ σε Ακροατή ότι πρέπει να ξεχάσουμε τη φλιβερή περίοδο του εμφυλίου, το άχος, αχμός Δεν το έχουμε ω άποψη αυτό, υπό την έννοια. Όχι, καλό είναι να τη θυμόμαστε, να την ναι, υπενθυμίσουμε να ναι, για να έχουμε συμπεράσματα να έρθει για που πηγαίνουν, τα διδάγματα από, από κάθε ιστορική περίοδο. Είναι καλό να που τα. Που στάθηκε ο καθένα στην ιστορία, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, όλο αυτό. Άρα ε, δεν το είπαμε ποτέ αυτό, δεν ξέρω πώ το κατάλαβα ο Ακροατή. Ε, μπορεί να πάμε ότι ε, λέμε ότι αυτέ οι εκδηλώσει στο γράμμο είναι εκδηλώσει μίσου. Δεν λέμε το ίδιο για τι εκδηλώσει στη Μακρόνισο. Αυτό δεν το λέμε. Άρα, αν, αν τη βλέπει ω ανακολουθία ο Κροατή, Οκ, okay, το καταλαβαίνω, και ανηλικρίνεια. Όμω έχουμε μια συνέπεια γιατί λέμε το ίδιο χρόνια. Δεν τα βάζουμε στο ίδιο. Και συνεχίζει μετά το μήνυμα. Εκεί λίγο τα χάνει, νομίζω, κατά τη γνώμη μου από, από εκεί και πέρα. Και λέει. Αλήθεια, τι ήταν η Μακρόνισο, ένα τόπο όπου φυλακίστηκαν αιχμάλωτοι πολέμου του 12-13. Δεν ήταν αυτό ακριβώ η Μακρόνισο. Έτσι φυλακίστηκαν και αιχμάλωτοι του εμφυλίου ενό πολέμου με 58.000 νεκρού, περισσότερου από κάθε πόλεμο. Καθώ οι υποστηρικτέ του που ίσω να αποτελούσαν την πέμπτη φάλαγκα, αφού οι τιμένη αντάρτε ετοιμάζονταν για τον επόμενο γύρο όπω έλεγαν οι ίδιοι που είχαν καταφύγει στι βόρειέ μα χώρε. Λέει και άλλα, και λέει για τον Ζαχαριάδη μετά είναι θέματα τα οποία είναι λίγο δύσκολο να αναπτυχθούν από το ραδιόφωνο και καταλήγει. Ε, Δυστυχώ ο εμφύλιος δεν έχει ακόμα τελειώσει τη χώρα. Αφού κάποιοι δεν εννοούν να είναι ειλικρινά συμφιλειωτικοί. Με εκτίμηση τάσο. Το τελευταίο το δέχομαι σαν αυτοκριτική. Ε, όχι, θα. Πολλά θέματα τώρα. Έχει και κάτι ασχετοσύνε. Η Μακρόν άνοιξε το 47 Δεν υπήρχαν μέσα αιχμάλωτοι πολέμου του 12ου 12 yeah. δηλαδή των Βαλ, Βαλκανικών πολέμων. Τι είναι όλο αυτό, Δεν έχει. Θέλω να πω πάλι. Έχουμε ένα απόψει που δεν βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα. Για άλλη μια φορά, γιατί συνήθω αυτή η πλευρά που βγάζει συμπεράσματα βγάζει χωρί να έχει όλο το. τα δεδομένα. Το φάσμα του πλαισίου. διάβασμα, λίγο γνώσης, Δεν είναι δύσκολα πράγματα αυτά για να βγάλει μια σωστή άποψη. Ε, ζούμε. Είμαστε 80 χρόνια μετά τον εμφύλιο ζούμε, εσύ υπάρχουν με τι διαφορετικέ μα απόψει, κανεί δεν ονειρεύεται ενφιλείου σε καμία περίπτωση. Μπορεί αυτά να γίνουν όμω. Δεν εξαρτώνται από τα όνειρα του καθενό από τι διαθέσει. Η ιστορία τα φέρνει. Προφανώ δεν είναι ωραίο να σκοτώνονται άνθρωποι. Γενικώ. Ε, έτσι αλλιώ, δηλαδή, όπω και δεν είναι ωραίο να έχει πρόσφυγες, να έχει βοβαρισμού, να έχεις, να έχεις, να έχεις, Υπάρχουν όμω αυτά. Δεν τα αριθμίζουμε εμεί. Γίνονται στην ιστορία των λαών και των κοινωνιών συμβαίνουν αυτά τα δύσκολα και εκεί ο καθένα καλείται να βγάλει κάποια συμπεράσματα και να πάρει κάποια θέση, δυστυχώς. Τώρα, το αν οι αντάρτες που λέει μέσα εδώ ονειρεύονταν τρίτο γύρο και τα λοιπά να θυμίσουμε ότι στη Μακρόνησο ήταν άνθρωποι που είχαν... Πολεμήσει τον κατακτητή, γιατί μερικά χρόνια πριν είχε έρθει κατακτητή σε αυτό τον τόπο. Αν δεν, θυμάστε Αν καλά. θυμάστε και έκανε διάφορα. Και κάποιοι πολέμησαν. Πήρε τα... Δεν συντάχθηκαν στο πλευρό του. Ναι, όχι. Πήρε Ούτε την το περιουσία. Στα πόδια. Πήρε την περιουσία, τα αναγκαστικά δάνεια. Φυλάκισε κόσμο, εκτελούσε κόσμο. Δεν έκανε και ό,τι καλύτερο. Όχι μόνο σε αυτή τη χώρα, σε όλε τι χώρε. Λοιπόν, εδώ κάποιοι πολέμησαν αυτό τον κατακτητή. Και μετά βρέθηκαν στη φυλακή. Αυτοί πολέμησαν και στην εξορία. Τον... Ναι, και στο εκτελεστικό ναι. απόσπασμα. Χιλιάδε. Και οι συνεργάτες του κατακτητή ήταν αυτοί που φτιάξαν τη μακρόνισο και που φιλούσαν τους άλλους που πολέμησαν τον κατακτητή. Και είναι αυτοί οι απόγονοι που είναι υπουργοί σήμερα. Και βγαίνουν και λένε όλα αυτά. Άρα δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν θα είμαστε ποτέ με τη συμφιλίωση αν το πας έτσι, σε καμία περίπτωση. Είναι άδικο. Κανένας νοήμων άνθρωπος δεν μπορεί να είναι με αυτού του τύπου τη συμφιλίωση. Δεν αναζωοποιρώνουμε φωτιέ σε καμία περίπτωση, αλλά ξέρουμε ακριβώ τι έχει γίνει σε κάθε φάση τη ιστορία αυτού του τόπου και παίρνουμε θέση με την απόσταση, τη χρονική. Τότε θα ήμασταν με αυτού. Υποστηρίζουμε αυτού. Το δίκαιο ήταν με αυτού. Άλλα ήθελε ο λαό, άλλα κάνανε. Με τη συμμετοχή Άγγλων, Αμερικανών και Ναπάλμ. Οπότε δεν συγκρίνεται η μακρόνιση με τον Γράμμο σε καμία περίπτωση. Ευχαριστούμε πάντως για το μήνυμα που έκανε τον κόπο. Και δεν είπαμε ποτέ να ξεχάσουμε αυτή τη θλιβερή περίοδο. Εδώ η εκπομπή κάνει συνεχώς αναφορές στα ιστορικά γεγονότα. Για αυτό το λόγο, για να μην ξεχνάμε τι ακριβώς συνέβη, έχει μια αξία. Το λέει και ένα ρητό λαός που δεν ξεχνάει, είναι καταδικασμένος να τα ζήσει και και και. Αυτά λοιπόν με το φίλο εδώ ακροατή που έστειλε και που μα ακροατής που πάει στη του γράμμου. Να. Που δεν πήγε φέτο γιατί άκουσε εδώ την εκπομπή. Μπορεί να ξόμινε και την προηγούμενη ώρα. Έλα δεν του χρόνου στη Μακρόνη. δεν μα μπορεί <laughs> να με <μην laughs> ανοίξει <laughs> το ραδιόφωνο από πριν που είναι ταιριαστό. <laughs> με το γράμ Και Με τι επισκέψει το γράμ <laughs> Ναι. Έλα του χρόνου να πάμε Μακρόνη, να δει την που είναι το αεράκι και πώ ε, σου, σου έρχεται στα μάτια και στο πρόσωπο. Πάς, Έλα. Έλα του Θα πάω που θέλω. Α, να Όποτε λοιπόν. πρέπει πά, Όποτε το είχα Όχι θα το πω. Έχουμε του νικητέ. Ε, τα ονόματα. λοιπόν, Μαρία Γεωργομανόλη. Δεν είναι νικητέ, είναι οι ταχύτεροι. Οι ταχύτεροι. Νομίζω. νομίζω. Να, ναι, ναι. Ε, Μαρία Γεωργομανόλη, λοιπόν. Στέλιο Παλαμίδα. Ευαγγέλου Παρασκευή. Κωνσταντίνο Καλίνικο. Εύη Δασούλα. Είναι οι πέντε νικητέ που κέρδισαν από μία διπλή πρόσκληση για τη σημερινή παράσταση Pitches Black Critical Edition. Τσολιά and the Tolia Στη Δεχνόπολη στο Γκάζι. Ωραία έναρξης αυστηρά 9 οπότε ελάτε νωρίτερα από το δηλαδή καλοέλη. Πάνε δηλαδή και λένε από ελληνοφρένεια, προσκλείσαν από το όνομά τους και τα λοιπά, ε, για σήμερα το βράδυ και επίσης να υπενθυμίσω όπως είπαμε και πριν ότι έχει πέσει η πλατφόρμα του ε, viva.gr ε, οπότε όσοι χρειαστείτε και θέλετε να πάρετε σα σήμερα, Είτε θα εξυπηρετηθείτε στο ταμείο από τους ε, συνεργάτες είτε μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία Πρόσπερο την, ε, που κάνει την οργάνωση της παραγωγής στο 694-676-75 ή στο email κουφοπούλου-προσπερο.com.gr Αυτά για σήμερα Τα υπόλοιπα θα τα πούμε το βράδυ εμείς Δεν κοντά. κλείνουμε, έχουμε Όχι, για την και, δόμεις, υπόλοιπα, για την ναι. και για την παράσταση ναι. Ναι. Σε λίγο εδώ κοντά Δύο μηνύματα. Εδώ είμαστε πάλι. Δύο μηνύματα. Λέει στο facebook τώρα είναι αυτό νομίζω ναι. Να ακούς ελληνοφρένιο οδηγώντας Νταλίκα στο Μπέρμινχαμ, να βαράει η ύμνο Σοβιετικής Ένωσης και να σε κοιτάει απορριμμένη θιά με το SUV στο φανάρι. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Για χαρά. Για χαρά. Φίλε, φίλε οδηγέ. Φίλε οδηγέ. Και στη διπλάνή ναι, καλό μεσημέρι. Και στη θιά που λες Φι... Να ακούσει ελληνοφρένα και να οδηγάσαι την ταλίκα της πρωτοψάλτη. Πω πω πω μαύρο. <laughs> και να είναι ο και να καταλήγει όλο αυτό στο μαξί για να βγει ο Κυριάκος. Πόσο ξενέρωτα είναι όλα αυτά. Ε, Κέφυγοι ε, ε. έχουν νιώσει αυτή ποτέ. Δεν χρειάστηκε συναισθήματα να δε, νιώσουν δουλειά. Αυτά τα μέλη τη οικογένεια που είναι άψογοι σε όλα και υπέκομψοι. Συγκομψί και, και καλέστηκε και τούμπανο. Τα συναισθήματα βλέπω ότι τα νιώθουν λίγο επιδερμικά. Εντάξει, τι να θέλετε. Και τα εκφράζουν ακόμη πιο επιδερμικά. Ε, Εξαίρεση ο περίπατο τη Αθήνα που ήταν ό,τι καλύτερο έχει γίνει μέσα στο καλοκαίρι. Ο μεγάλο περίπατο. Δεν τον ξυλώνει, ελαφρώ τον περιορίζει. Τον κάνει μικρό. Λοιπόν, και ένα μήνυμα πριν τελειώσουμε. Λέει εδώ ο η Σομαλία δεν έχει πόλεμο εδώ και δεκαετίες, δεν έχει, όπως δεν έχει και το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές. Να πάνε στα Ξερονίσια, αν δεν τους αρέσει δρόμο. Είναι οι που ήρθαν εδώ οι βρωμοπόδαροι να μας φάνε τις λευκές μας γυναίκες για να τις κάνουν σκλάβες τους του σεξ σύμφωνα με το Ισλάμ, Θανάσης. Τι βλέπετε το όχι, βλάτε. Όχι, όχι, θέλω, θέλω, θέλω να εκτιμήσουμε την αγωνία του Θανάση. Μην του φάνε γυναίκα. Μπράβο, <laughs> <laughs> φοβάται. Θανάση μου, Θανάση, θέλω να σε ταράξω. Αλλά αυτό είναι. Αν είναι να σου φύγει, θα σου φύγει. Προς. Όχι με Πακιστανόδο, δεν ξέρω. και με Έλληνα. Μισού έχει φύγει και έχει. Και κάνει σκι αυτή την περίπτωση με δύο Έλληνε. <laughs> Μισού έχει φύγει και έχει θέματα. Με τα πατώ. Διάφορα. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Διάφορα, θανάση μου. Περαστικά όπω και να έχει. Έχει και στα θέματα Τι λογικό. να κάνει. Λογικό. Και βρίσκει στέγη σε αυτόν τον πολιτικό χώρο. Αυτό μόνο εκεί μπορεί να βρει Αυτό που ακολουθεί μα πάει στο μαγκαζίνο, βάλει το τραγούδι. Σα αποχαιρετούμε τα υπόλοιπα αύριο και το βράδυ στην Τεχνοπολη. Και πάλι, πίσω μου έρχονται κι άλλοι Σαν τα μυρμήκια σκάψαμε τούτο το κανάλι σαν αυτήν εδώ την βρούμα Μεσόγειος να κούπα Καραμπιά πάνε κι έρχονται από το καιρό του Ιούδα Σύνορο λέει μυρίζει Τυχή Ευρώπη χτίσει Μα η Μεσόγειος μας ενώνει Και δεν μας χωρίζει Μοσχοβόλια το βράδυ Σκορτώ μαζί και λάβει. Και να κλονεί βασιλικό τει στο σκοτάδι. Αλγερί και σεβίλια, αλλά λιμάνια κυριακά. Κύστερα πάλι γυρί το περασμένο και μάρσι. Και ακού και τα νέα, το έθνο και η σημαία. Φαντασιακέ κατασκευέ είναι και φευγαλέα λέα. μισούσα τα σύνορα. Έτσι κι αλλιώ είναι ευημερά. Αυτούς που τα ορίζουν, χωρίζουν, τα δέρμα μου δίνουν. Τα παπαρούνια και τα λουλούδια, τα χρώματα. Και Και τώρα ποιο μας πιάνει, να πως στο κάνει Κάνε μου ρούφουλα στην Κέρκυρα μες στο λιμάνι Ξεκίνα μαζεβέτα, σου λέω γαμισέτα Ακώνησες και στο λαιμό σου έβαλες τη φαλτσέτα Και τώρα ανταιγιά σου, μέχρι με τη σειρά σου Να πας και εσύ να περάσεις κι να τα σύνορα σου Πάντα μισούσα τα σύνορα κι αλλιώς είναι εφημερά Μαζί κι αυτούς που παορίζουν Ανθρώπους χωρίζουν Τα νερά μου γυρίζουν Λος παχαρός ή λας φλόρες Σονται τόντος λος κολόρες Ή χρουσαν λίμπρες λαστιέρας Τα σύνορα εσύ κι αλλιώ αυτού που τα ορίζουν. Ανθρώπου τα νερά, μου γυρίζουν. Λο παχαρό ή λα φλόρε σοκέτονται, λο φροντέρα μαζί.